Αγαπητοί ακροατέ, χαίρετε. Συνεχίζουμε τις εκπομπές μας με την ανάγνωση του βιβλίου του γέροντος Ιωσήφ του Φιλοθεήτου περί του γέροντός του Ιωσήφ του Ησυχαστού και του στην νέα σκήτη Αγίου Όρους. Ο γέροντας έμεινε στην έρημο της μικράς Αγίας Άνης 15 χρόνια από το 1938 μέχρι το 1953. Εμείς όμως οι νέοι υποτακτικοί, διηγείται ο γερόν Εφραίμ, σαγκατευθήκαμε από τις διάφορες κακουχίες, από την σκληρή και ανθυγιεινή ζωή, από τις πολλές σωματικές ταλεπορίες που είχαμε και κυρίως από τα κελιά που ήσαν πραγματικοί τάφοι. Εγώ άρχισα να έχω προφηματικά συμπτώματα. Ο πατήριος Ιφωνεότερος ένιωθε μόνιμα αδιάθετος εκτός από έναν σταθερό πόνο στο στήθος και από τις αιμοπτήσεις και γαστροραγίες. Ο Παπαχαράλαμπος έτρεχε παντού και από την υπερκόπωση από τα πολλά βάρη έκανε κύλι. Νέα παιδιά ήμασταν και ήμασταν άχρηστοι. Και όσο περνούσε ο χρόνος, οι δυνάμεις του γέροντος έπεφταν. Από την υπερβολική άσκηση που έκανε σε όλη του τη ζωή, είχε γίνει ευπρόσβλητος σε διάφορες ασθένειες. Είχε διαρκώς πονοκεφάλους. Είχε γίνει ακόμη πολύ ευαίσθητος στο κρύο. Για να ζεσταθεί έπαιρνε πολλές φανέλες και τις έδαινε πάνω του. Μα και εμεί οι Τυλίγαμε πάνω μας φανέλες, κασκόλ, κουβέρτες και παλτά... ώστε μοιάζαμε με αστροναύτες. Πίναμε μόνο ζεστό νερό... διότι τα στομάχια μας είχαν γίνει ευαίσθητα. Ειδικά εγώ, για να χωνέψω το φαγητό... έπρεπε να βάλω στην κοιλιά μου μάλινα σαμαροσκούτια... για να ζεσταθεί. Τι σόοι άνθρωποι είχαμε καταντήσει. Το κρύο και η υγρασία... Έξι ετών μας διέλυσαν. Από εκεί έχω τα κρυώματα και θα τα έχω μέχρι να πεθάνω. 25 χρονών παιδί και ήμουν σαν γέρος. Το δέκαλο κέρι υποφέραμε από την ανυπόφορη κουφόβραση. Τα βράχια κατά την ημέρα συσώρευαν την αφόρητη ζέστη και την εξέπεμπαν το βράδυ με αποτέλεσμα να μην μπορούμε να κοιμηθούμε και να ταλαιπωρούμεθα από τις αϊπνίες. Αυτό το πρόβλημα επιδεινώθηκε ακόμη περισσότερο μετά την χειροτονία μας, διότι λειτουργούσαμε κάθε μέρα. Τον χειμώνα υπήρχε αρκετή ώρα να ξεκουραστούμε μετά τη λειτουργία, διότι αργούσε ο ήλιος να ανατείλει. Το καλοκαίρι όμως που οι νύχτες είναι μικρότερε δεν προλαβαίναμε να ξεκουραστούμε το πρωί, διότι η λειτουργία έπρεπε πάντα να αρχίζει στην έκτη ώρα της νυκτός, δηλαδή τα μεσάνυχτα. Όταν τελειώναμε κατάκοπια από την αιπνία και τη ζέση του καλοκαιριού, ήδη είχε ξημερώσει. Πότε να ξεκουραστούμε. Και ο γέροντας βίαζε τον εαυτό του πάντα να έρχεται στη λειτουργία, παρόλο που το καλύβι του απείχε αρκετά από το εκκλησάκι του Τιμίου Προδρόμου πέρα από τους λόγους υγείας, ήταν και η στενότηση του τόπου. Δεν μας χωρούσε το μέρος εκεί που μέναμε. Τα σπήλαια αυτά, τα οποία παλαιά τα κατοικούσαν κάποιοι Ρώσοι, ήταν για δύο-τρεις ασκητές, ενώ εμείς τότε ήμασταν ήδη έξι. Οι δύο γεροντάδες, ο γέροντας Ιωσήφ και ο γερό Αρσένιος, ο πατήρ θανάσιο ο Κατασάρκα, αδελφός του γέροντος, ο πατήριο Ιωσήφ, ο νεότερος, ο Παπαχαράλαμπος κι εγώ, που τότε ήμουν ο Διάκος. Ενίοτε φιλοξενούσαμε και κανένα γεροντάκι. Και επειδή το μέρος ήταν κατοφερές και απόκρινο, δεν μπορούσαμε να κτίσουμε και τίποτε. Έπεφταν και πέτρες από πάνω και μας έκαναν ζημιές, γι' αυτό και έπρεπε να είμαστε διαρκώ καλυμμένοι. Δεν μπορούσαμε και οικονομικά, διότι το εργόχειρο ήταν πολύ ευτελές. Τότε κάναμε μεγάλες φραγίδες για τις προσφορές, αλλά αυτά απαιτούν και περισσότερα εργαλεία και περισσότερο χώρο. Μα και τα ξύλα για τα σφραγίδια έπρεπε να τα κουβαλούμε από μακριά, από τα κρύα νερά. Πολλές δυσκολίες. Όλα αυτά, μαζί με τις και την αχθοφορία, που ήταν αναπόφευκτη λόγω της τοποθεσίας μας, κλώνησαν σοβαρά την υγεία μας. Αν δεν φεύγαμε, δεν θα ζούσαμε. Ο γέροντας είδε ότι δεν μπορούσαμε να παραμείνουμε άλλο σε αυτόν τον τόπο, για τους λόγους που αναφέραμε, και κάποια ημέρα γύρισε και είπε στον γεροαρσένιο. Οι νέοι έσπασαν. Εμείς οι γέροι τι θα γίνουμε, σε λίγο καιρό θα γίνουμε όλοι άχρηστοι. Τότε σκεφτήκαμε να κατεβούμε στη Νέα Σκήτη, που το κλίμα είναι υπιότερο και το μέρος πιο όμαλο. Είναι και δίπλα στη θάλασσα, οπότε οι κόποι θα ήσαν και μετριότεροι. Εντωμεταξύ, μας είχε προσκαλέσει και ο πατήρ Θεοφύλακτο. «Ελάτε στη Νέα Σκήτη, αφού εγώ έχω σπίτι». Ο γέροντας πριν προχωρήσει σε κάποια ενέργεια, Έπεσε σε προσευχή όπως συνήθιζε και κατόπιν μας είπε «Πήρα πληροφορία από τον Θεό να κατεβούμε χαμηλά στη Νέα Σκήτη γιατί εδώ όπως πάμε δεν θα μείνει κανείς γερό στα πόδια του και μετά πώς θα ζήσουμε εμείς εδώ αφού εσύ οι νέοι έχετε ήδη σακατευτεί γι' αυτό και θα πάμε κάτω στην Νέα Σκήτη στον Γέροντα Θεοφύλακτο όσο το δυνατόν γρηγορότερα». Αφού ο γέροντα πήρε την πληροφορία από τον Θεό ξεκινήσαμε μια νύχτα με φεγγάρι για τους Αγίους Αναργύρους του πατρός Θεοφυλάκτου στη Νέα Σκήτη τον Σεπτέμβριο του 1953. Πήραμε στον ώμο ο καθένας μας από μια κουβέρτα και λίγα κουρέλια που είχαμε και τρία-τέσσερα βιβλία και ξεκινήσαμε. Αυτά ήσαν όλα τα πράγματά μας. Τίποτε άλλο δεν είχαμε. Υπήρξαμε μοναχοί Ακτήμονες. Η νέα σκήτη βρίσκεται λίγο πιο βόρειοδυτικά από την Αγία Άννα και δίπλα στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου στην οποία και υπάγεται διοικητικά. Βρίσκεται πολύ χαμηλά, δίπλα σχεδόν στη θάλασσα. Το κλίμα της είναι το πιο γλυκό στο Άγιον Όρος διότι έχει πολύ ήπιον χειμώνα και δροσερό καλοκαίρι. Ο χαρακτηριστικός πύργος της σκήτης είναι του 12ο αιώνος, ενώ το Κυριακό της, που τιμάται στο γενέσιο της Θεοτόκου, κτίστηκε το 1760. Το τυπικό και το γενικό της πρόγραμμα είναι περίπου ίδιο με αυτό της γειτονική σκήτης της Αγίας Άννης. Όταν πήγαμε εμείς, η νέα σκήτη αποτελούνταν από 28 καλύβες και είχε 55 περίπου πατέρες. Μείναμε για λίγο διάστημα μέσα στην σκήτη του αγίου Αναργύρου, αλλά δεν αναπαυθήκαμε. Είχαμε συνηθίσει στην ησυχία και στον εγκλισμό ενώ η νέα σκήτη ήταν πολύ πυκνά κατοικημένη και έμοιαζε σαν χωριό. Ο γέροντας έλεγε στον γεροαρσένιο «Μιλάει ο ένας εδώ και ακούει ο άλλος και να δείξεις όλη η γειτονιά θα σε ακούσει και αν προσευχόμαι θα εκφόνως, ή κλάψουμε, θέατρο θα γίνουμε. Εκτός από αυτό υπήρχαν τότε και κάποιες διενέξεις που εμάς ως μοναχούς της ησυχία που ήμασταν το εκεί καθεστώς δεν μας ανέπαβε. Στάθηκε αδύνατο να μείνουμε. Καθίσαμε λίγες ημέρες και μετά από λίγο μου λέει ο γέροντας «Παιδί μου, τι θα κάνουμε τώρα, δεν είμαστε για εδώ». Εμείς είμαστε ειρηνικοί άνθρωποι. Δεν μπορούμε να έχουμε εδώ αυτές τις διενέξεις. Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε. Δεν πας στον ηγούμενο της Αγίου Παύλου να του πεις ότι θα φύγουμε. Πήγα λοιπόν στην κυρία Αρχομονή και μετέφερα την παράκληση στον ηγούμενο, τον γέροντα Σεραφείμ. Και εκείνος με πολύ αγάπη μου είπε, γιατί να φύγετε. Θα σας δώσουμε ολόκληρη την ησυχαστική περιοχή από τον πύργο της Σκήτης και κάτω μέχρι τη θάλασσα μαζί με τέσσερα ησυχαστικά καλύβια. Θα σας τα δώσουμε δωρεάν, μόνο μη φύγετε. Όταν επέστρεψα έδωσε την απάντηση στο γέροντα και μου είπε πήγαινε να δεις τι είναι αυτά τα καλύβια. Πήγα τα είδα και μου άρεσαν. Επειδή ήσαν απομονωμένα και ερημικά, ώστε να έχουμε την ησυχία μας και όμως απήχαν μόνο πέντε λεπτά από το κυριακό της σκήτης. Όταν επέστρεψα του είπα «Γέροντα τα είδα και είναι ό,τι πρέπει. Να σηκωθούμε όλοι να πάμε», είπε ο γέροντας. «Όχι γέροντα, καλύτερα να τα δείτε κι εσείς πρώτα Μήπως δεν σας αρέσουν και μετά δεν θα μπορούσα να το σηκώσω στη συνείδησή μου ότι σας στενοχώρησα, σας έθλιψα και ήρθατε εδώ και δεν σας άρεσε. Όχι παιδί μου, αφού εσένα σου άρεσαν τα καλύβια και το μέρος και εμένα μου αρέσουν. Λοιπόν, ξεκινούμε. Όταν φτάσαμε, ο γέροντας έμεινε κατάπληκτος και είπε «Α, ησυχαστικά». Σπηλίες βρήκαμε και εδώ. Έξω από τη σκήτη Ήμεθα είναι κάτι ξεχωριστό δεν θα έχουμε σχέσεις με τη σκήτη διοικητική φύσεως. Επομένως θα ζήσουμε ήσυχα και θα τηρήσουμε το τυπικό που είχαμε στην έρημο και πράγματι μέχρι τέλος το τηρήσαμε απαραβίαστα. Όταν λοιπόν πήγαμε στα Καλύβια δεν βρήκαμε απολύτω τίποτε. Μόνο ένα πύλινο τσουκάλι Τρία πιάτα για πέταμα και ένα πιρούνι που το ένα δόντι του είχε φαγωθεί. Στα γεύματά μας έπρεπε να περιμένουμε να τελειώσει ο ένας το φαγητό του για να πάρει το πιάτο και το πυρούνι και να φάει ο επόμενος. Με τόση φτώχεια ζούσαμε. Μιας και δεν είχαμε χρήματα, δεν μπορούσαμε να προμηθευτούμε ούτε τα πιο αναγκαία πράγματα. Ήμασταν πολύ φτωχοί, αφάνταστα φτωχοί. Ταλαιπωρηθήκαμε στην αρχή, αλλά είχαμε συνηθίσει της θερήσεις και κάναμε υπομονή μέχρι να βολευτούμε καλύτερα σιγά-σιγά. Αλλά είναι αλήθεια πως δεν μας πείραζε, αφού ρίχναμε όλη την προσοχή μας στον πνευματικό αγώνα, στην υπακοή, στην ύψη, στη σιωπή και στην ωερά προσευχή. Στο κάθε καλύβι μέναμε ένα ή δύο. Το πάνω πάνω σπίτι έμεινε ο γέροντας και ο γεροαρσένιος. Ο Παπαχαράλαμπος ήταν πιο κάτω από το σπίτι του γέροντος. Εγώ έμεινα σε ένα δικό μου καλύβι πιο κοντά στη θάλασσα. Και ο πατήριο Σύφωνο νεότερος έμεινε μέσα στη σκήτη μαζί με τον πατέρα Θεοφύλακτο. Μαζευόμασταν όλοι μαζί για τη λειτουργία και όταν είχαμε τράπεζα. Καθώ επίσης και ορισμένες ώρες κοινών διακονημάτων. Μετά τη τα ακτοποίησή μας τα καλύβια, η πρώτη εργασία μας ήταν να κτίσουμε δικό μας παρεκκλήσι, διότι ο γέροντας δυσκολευόταν να περπατάει και δεν μπορούσε να μείνει χωρίς θεία κοινωνία. Κτίσαμε λοιπόν ένα απλό και πρόχειρο να ίδριο προ τη του τιμίου προδρόμου, τον οποίον ιδιαίτερο τιμούσε και ευλαβεί το γέροντας. Μετά κτίσαμε και ένα άλλο παρεκκλήσι στη δική μου καλύβα που ο γέροντα ήθελε να το αφιερώσει στον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου γιατί ήταν η μετάνοιά του στα κατονάκια και μου λέει «Ζαβέ, θα το βγάλουμε Ευαγγελισμό και θα σε πληροφορήσει ο Θεός ότι έτσι πρέπει». Μου μίλησε έτσι διότι γνώριζε ο γέροντας πως εγώ ήθελα τον Τίμιο Πρόδρομο, αλλά είπα στον Γερόντα, «Όπως εσείς θέλετε». Κάποια στιγμή ήμουν στο εκκλησάκι των Αγίων Αναργύρων με τον Γερό Θεοφύλακτο. Κάτι έκανα και ίδρωσα. Είχαμε πιο πέρα ένα καλυβάκι και πήγα να αλλάξω φανέλα. Μέσα όμως σε αυτό το καλυβάκι υπήρχε μια μικρή εικονίτσα του Ευαγγελισμού και αισθάνθηκα να με αυτή η εικόνα με τόση αγάπη και τόση χάρη, που αν ήταν δυνατόν να την φάω, θα την έτρωγα. Το είπα στον Γέροντα και μου λέει, «Δεν σου το είπα ότι θα σε πληροφορήσει ο Θεός ότι ήθελε να ονομάσουμε το νέο εκκλησάκι του Ευαγγελισμού». Είχαμε μια μεγάλη και μια μικρή σπηλιά και την φτιάξαμε τόσο ωραία, με παραθυράκι, πορτούλα, και σκαλίτσα. Και γι' αυτό ο κόσμος ονόμασε τον Γέροντα Σπηλεώτη, διότι όλος σε σπηλιές πήγαινε και στα Κατουνάκια και στον Άγιο Βασίλειο και στη μικρά Γιάννα και τελευταία στην Νέα σε σπηλιές κατοικούσε. Όταν εγκατασταθήκαμε πλέον στην Νέα ανακτήσαμε την υγεία μας. Όχι μόνο το κλίμα ήταν πιο ήπιο, αλλά και οι τόποι σε μα βρίσκονταν κοντά και έτσι μειώθηκε πολύ η αχθοφορία μας. Ως αποτέλεσμα είχαμε περισσότερο χρόνο για πνευματικές ασχολίες και μπορούσαμε να συνεχίσουμε το παλαιότυπικό τυπικό μας, παρόλο που τα καλύλια μας ήταν πιο ευκοροπλησίαστα τους ανθρώπους, διότι οι πατέρες της Κίτεος σεβάστηκαν το πρόγραμμά μας. Πετάξαμε τα μάλινα σαμαροσκούτια, μπορούσαμε να πίνουμε και κρύο νερό. Μόλις αλλάξαμε κλίμα, είδαμε ζωή. Γίναμε πάλι νέοι. Όλοι συνήλθαμε, εκτός από τον γέροντα που εξακολουθούσε να είναι ασθενής. Είτε από την αυστηρή νηστεία, είτε από τους κόπους της αγρυπνίας, είτε από τον ιδρότητα της προσευχής, είτε από συνέργεια του πειρασμού και των σκληρών αγώνων του, έφτασε να είναι όλος Μία πληγή. Σαν καταστάλαγμα από την όλη άσκηση όλων αυτών των ετών, ο γέροντας έβγαλε το εξής συμπέρασμα και κάποια μέρα μου είπε «Παιδί μου, κατάλαβα ότι έπρεπε να θα κάπου χαμηλά, όπως τώρα εδώ στη Νέα Σκήτη, για να καλύπτουμε εύκολα τις ανάγκες μας και να μην καταναλώνουμε σωματικές δυνάμει κουβαλώντας τρόφιμα και διάφορα απαραίτητα φορτία στην πλάτη και έτσι να κουραζόμεθα και να μην μπορούμε να γρυπνούμε άνετα τη νύχτα. Μέχρι αυτό το σημείο πρέπει να φτάσει κανείς για να μπορέσει να δώσει αποτελεσματικά τις ώρες του στην ωραία προσευχή και στο μέλι της ησυχίας. Γιατί είχε κατανοήσει ο Γέροντας, όπως και όλοι μας, ότι... Πολύ μέρη να είχαμε να κουβαλούμε πράγματα στην πλάτη μας ώρες ολόκληρες σε ανηφορικά και σκληρά μονοπάτια μέχρι που να φτάσουμε στα καλύβια μας. Ήταν τόση η εξάντλησή μας από την κούραση και την αϊπνία ώστε το απόγευμα που πέφταμε να κοιμηθούμε πάλι δεν μπορούσαμε να ξεκουραστούμε από την πολύ ζέστη μέσα στις σπηλιές. Και το βράδυ, επειδή ήμασταν υποχρεωμένοι να αγρυπνήσουμε 8-10 ώρες και να κάνουμε εκατοντάδες μετάνιες εξαντλούνταν τα όρια της αντοχής μας. Το ίδιο συμπέρασμα έβγαλε ο Γέροντας και για το φαγητό. Αρχικά τρώγαμε επιμονή μου βάσεω. Όταν όμως απέκτησε νέα καλογέρια... κατάλαβε ότι η νέα γενναιά δεν έχει δυνάμεις για συνεχείς νηστείες. Έτσι αρχίσαμε να τρώμε λαδερά φαγητά στις καταλύσιμες μέρες ακόμα και τυρί και ψάρι αν είχαμε και γι' αυτό μας έλεγε ο Γέροντας τα ακόλουθα βαρισίμαντα λόγια αυτό που σήμερα βγάζω σαν καταστάλαγμα από τα τόσα χρόνια και από την τόση άσκηση είναι να βρει κανεί ένα πνευματικό οδηγό με λίγους σκόπους πάνω στα σωματικά όπως είναι η και να έχει ένα αυστηρό τυπικό στο θέμα της προσευχής και της εγκράτειας. Και αυτό ακριβώς κάναμε στη Νέα σκήνη που κατεβήκαμε. Τυρίσαμε επακριβώς το τυπικό μας, την τάξη μας, την προσευχή μας, τις λειτουργίες κάθε μέρα, την εξομολόγηση, την ακρίβεια στις ομιλίες με τη σιωπή και ζούσαμε πάρα πολύ όμορφα και ευλογημένα. Ο γέροντα αναπαύθηκε πολύ με τον καινούριο τόπο διαμονής μας και αυτό φαίνεται από τα ακόλουθα που έγραψε. Εμεί εδώ, χάρη τη Θεού, καλά θα. Με τις θείες λειτουργίες αρκετά οικονομούμεθα. Μας στέλνουν σαρανταλίτουργα και κάμνομε και κάτι ο λίγων εργόχειρων. Ο μικρός παπάς είναι φιλάστενος. Ο Ιωσήφ είναι δικαίος εφέτος επασχολείται τους ξένους δεν προσφέρει σημάς καμία βοήθεια ο Αθανάσιος μένει μόνος σε μίαν καλύβα ο Παπαχαράλαμπος κάμει καμίαν σφραγίδα ο Γεροαρσένιος κυπουρός και εγώ μάγειρο. ο Θεοφιλάκτος είναι με τον Ιωσήφ είχαμε και δυο γεροντάκια απέθαναν δεν τα εγνώριζες ζούμε χάρη τη Θεού πολύ ευχάριστα Έχουμε και μία βαρκούλα όπου ψαρεύουν, πιάνουν χάνους, πίνες, αχινούς. Ο Ιωσήφ είναι επί της Λέμβου ο καπετάνιος. Και πάλιν κύριων έργων η νοερά προσευχή. Πάλιν πένθος και δάκρυα. Πάλιν νύψεις και θεωρία. Πλούσια τα πνευματικά ελέη του Κυρίου. Ο γέροντα είχε ήδη μπει στην τελική ευθεία της ζωής του. Θέλησε λοιπόν να μα διδάξει δια τη πείρα ότι ο υποτακτικός στηρίζεται μόνο πάνω στον γέροντά του. Δεν έχει πίστη στο γέροντά σου, δεν έχει θεμέλιο και δεν έχει προκοπή. Όσο και να αγριπνάς, όσο και να νηστεύει και όσο και να κοπιάζει, χωρίς πίστη και απόλυτη υπακοή στον γέροντά σου, σε τίποτα δεν θα προκόψει και ουδέποτε θα έβρι χάρη. Έτσι πριν κοιμηθεί ο γέροντας, μας είπε «Για να τα δούμε, παιδιά. Πέστε ότι δεν υπάρχουν και χωριστείτε όπως θα χωριστείτε όταν θα πεθάνω και θα μείνετε μόνοι σας. Μόνοι σας θα μαγειρεύετε, μόνοι σας θα κάνετε εργόχειρο και μόνοι σας αγρυπνία και προσευχή. Να είναι ευλογημένο». Αφού το είπε ο γέροντας, χωρίσαμε. Βοηθούσε και το γεγονό πω τα καλύβια μα ήταν χωριστά. Εγώ τήρησα την ακρίβεια. Έτσι, υπογείροντα, έτσι θα κάνω. Λοιπόν, έκανα μόνο μου το φαγητό, την προσευχή, τη λειτουργία. Όλα έμοιαζαν ωραία. Άρσα την αγρυπνία και την ευχή, αλλά όμω δεν προχωρούσα. Δεν έβρισκα καρπό. Έκανα κανονικό αγώνα με τη χάρη του Θεού, παρά τα αυτά ήμουν άδειο. Με το κτύπημα του ρολογιού σηκωνόμουν πάνω σαν λάστιχο και όμως η ευχή δεν έδινε καρπό. Τι ήταν αυτό που με εμπόδιζε αφού κρατούσα όλη την τάξη με τόση επιμέλεια. Πήγα και ενημέρωσα τον Γέροντα για την κατάστασή μου. Γέροντα, κάνω τα πάντα όσα μας είπατε και όσα μας διδάξατε αλλά δεν βρίσκω προσευχή. Και ο γέροντας απήντησε. Ξέρεις γιατί δεν βρίσκεις. Σας έκανα ένα πείραμα και πίστεψες ότι δεν έχει γέροντα ενώ ο γέροντας σου ζει. Και τι με υπακοή το έκανε. Πού να το έκανε και με το θέλημά σου. Τι θα έβρισκες. Λοιπόν, αυτό κράτησέ το σαν μια πολύτιμη εμπειρία. Αυτό σημαίνει πως όλα τα πνευματικά σου καθήκοντα να κάνεις αγριπνίες, νιστίες, προσευχέ, Αν κοπείς από το γέροντά σου, όλα θα μείνουν στήρα και ανενέργητα. Όταν ήμασταν στη Νέα Σκήτη, ήλθε να μείνει για λίγο κοντά μας ένας νεαρός μοναχός, ο πατήρ Αλέξιος, ο οποίος ήταν δαιμονισμένος. Όταν ήταν στον κόσμο 18 ετών παλικάρι, δούλευε στον θείο του που ήταν καροποιός και έφτιαχνε κάρα, καρότσια, ρόδες και κανένα βαρέλι. Ήταν εργατικό παιδί, αλλά δεν γνώριζε και πολλά περί πνευματικής ζωής. Μια καλοκαίρινη ημέρα, καθώς ήταν κουρασμένος, πήγε να κοιμηθεί πάνω σε ένα καρότσι. Από εκεί λοιπόν, Είδε μια μαύρη γάτα να πηγαίνει στην κουζίνα. Επειδή φοβήθηκε ότι θα τους φάει το φαγητό, έτρεξε να τη διώξει. Δεν ήταν όμως γάτα, δαιμόνιο ήταν. Μισοκιμισμένο όπως ήταν σκόνταψε και χτύπησε το πόδι του και με το χτύπημα βλασφήμησε τον Θεό. Αυτό ακριβώς περίμενε και το δαιμόνιο για να τον καταλάβει. Από τότε ο νερός είχε όλο κούραση, αδιαθεσίες, νεύρα. Πήγε σε νευροψυχιάτρους, αλλά τίποτα. Του έκαναν σχετικές αγωγέ με ηρεμιστικά, αλλά αυτός κάθε μέρα χειροτέρευε. Κανείς δεν μπορούσε να τον βοηθήσει. Άρχισε να απελπίζεται γιατί δεν ήξερε τι να κάνει. Μια μέρα άκουσε ευκρινώς μία φωνή να του λέει «Πήγαινε στο Άγιο Νόρος, να γίνεις μοναχός αλλά δεν είχε ιδέα όχι μόνο που βρίσκεται το Άγιον Όρος αλλά καν τι είναι μοναχός άρχισε λοιπόν να ρωτάει τι είναι μοναχός τι είναι Άγιον Όρος ρώτησε από εδώ, ρώτησε από εκεί έμαθε μερικά πράγματα και έφυγε για το Άγιον Όρος εκεί υποτάχθηκε σε ένα απλό γεροντάκι τον Γεροχαράλαμβο που ήταν τσαγκάρης Έμεινε λοιπόν μαζί του και Μοναχός με το όνομα Αλέξιος. Μόλις όμως έγινε η κουρά του, φανερώθηκε για τα καλά το δαιμόνιο που είχε τη μορφή γυναίκας του δρόμου. Όταν τον έπιανε, άλλαζε η φωνή του ως φωνή κοινής πόρνης, πράγμα βέβαια εντελώς αφύσικο. Στις κρίσεις του έβριζε χιδέα. Ο γέροντα όταν πήγαμε στην Ασκήτη, Έμαθε για τον πατέρα Λέξιο και θέλησε κάπως να τον βοηθήσει. Τι σοφίστηκε για να τον πλησιάσει. Επειδή εκεί ψηλά που έμεινε ο γέροντας δεν υπήρχε τρεχούμενο νερό λέει στον αγιασμένο πατέρα Αρσένιο. Πατέρα Αρσένιε, δεν φωνάζουμε εκείνον τον πατέρα Αλέξη να μας φτιάξει εκείνα τα βαρέλια. Να είναι ευλογημένο γέροντα, να τον φωνάξουμε. Τον φόραξε λοιπόν και ήρθε να μείνει λίγο καιρό μαζί μας μέχρι να φτιάξει τα βαρέλια. Ήρθε λοιπόν ο πατήρ Αλέξιος και τον έστειλε ο γέροντας να μείνει κοντά μου σε ένα παραδιπλανό ξεροκάλυβο. Στην ηλικία ήταν λίγο μεγαλύτερός μου. Εγώ εργαζόμουν μέσα στο εργαστήριο κάνοντας φραγίδια και εκείνος διόρθωνε τα βαρέλια απ' έξω. Την τρίτη ημέρα Ήλθε μέσα και μου λέει «Παπά, δεν μου μαθαίνεις και εμένα να κάνω σφραγίδια; Αυτά τα βαρελιά που κάνω είναι βαριά δουλειά και έχω και αυτόν εδώ μέσα μου, δεν ήθελα να τον ονομάσει, που συνεχώς με καταρακώνει. Να σε μάθω, Αλέξη μου, να είναι ευλογημένο. Να, έτσι και έτσι θα κάνεις. Τα εργαλεία είναι εδώ, τα ξύλα είναι εκεί, τα δείγματα μπροστά σου, σε αυτόν τον πάγκο θα εργάζεσαι, μόνο που καθώς βλέπεις εδώ στη συνοδεία, όλοι οι πατέρες δεν μιλούν, μόνο λένε συνεχώς την ευχή. Λέγοντας αυτά, ήθελα να αποφύγω όσο το ενατόν την αργολογία στην προσευχή. Αλλά και κάτι άλλο μου εγενήθη στο νου εκείνη τη στιγμή. Άραγε οι δαιμονισμένοι, μπορούν να λέγουν την ευχή. Πιάσαμε λοιπόν το εργόχειρο και την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με τι τα θέλεις δεν πέρασε ούτε ένα λεπτό και άναψε μέσα το δαιμόνιο κοκκίνησε αγρίεψε ξαφνικά δίνει μια κλωτσιά και μπαπ. πάει σφραγίδα πάνε τα εργαλεία πάει και το ξηράφι που μου πέταξε πάνω μου πως δεν μου πήρε τα δάχτυλα τι να κάνω, αρπάζω τον Αλέξη, μην πέσει κάτω και χτυπήσει. Ενώ το δαιμόνιο αλλάζοντα τη φωνή του, άρχισε να φωνάζει, να εσχρολογεί, να απειλεί και να ευρύσει. Σκάσε βρε Κασίδη, σκάσε, πάψε αυτό το μουρμουριτό. Τι λες τα ίδια λόγια συνέχεια, Παράτα αυτέ αυτές τις λέξεις, δηλαδή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, με ζάλισε. Καλά είμαι μέσα σου, τι θέλεις και με αναστατώνεις, θα σε φάω, θα σε κάνω κομμάτια, θα σε ρημάξω. Εγώ τον κρατούσα γερά, να μην μου πέσει και το δαιμόνιο συνέχιζε. Μπουρ, μπουρ, μπουρ, σκάσε, τι το θέλεις αυτό το μουρμούριτό, με ζάλισες, θα σταματήσεις ρε, θα σταματήσεις. Μίσος με την ευχή το δαιμόνιο και αφού τον πέδευσε για τα καλά, Κατόπιν τον άφησε και ησύχασε. Συνήθω Αλέξιος, γύρισε στο χρώμα του και μου λέει: Είδε τι μου κάνει. Να, αυτά τραβώ συνέχεια. Υπομονή, αδελφέ μου. Υπομονή. Μην του δίδει σημασία. Δεν είναι δικά σου αυτά για να στενοχωρήσει. Μόνο εσύ φρόντισε να λες την ευχή συνέχεια. Όταν σχολάσαμε από το γεωργό χειρό μα, Πήραμε τους τορβάδε μας και ξεκινήσαμε να πάμε προς τον γέροντα για να φάμε. στο δρόμο μου λέει ο πατήρ Αλέξιος «Πώς κάνετε εσείς στο το βράδυ» «Εμείς τώρα το καλοκαίρι βγαίνουμε έξω με το κομποσχίνι και κάνουμε τον κανόνα μας με την ευχή και τις μετάνοιες για ώρες». Και εγώ με το κομποσχίνι την ευχή θα λέω «Δεν θα ψερνω, θα λέω κι εγώ προς τώρα» «Να κάνεις και εσύ έτσι Αλέξι μου» Του είπα Λοιπόν όταν ανεβαίναμε προς το γέροντα Πάνω στον ανήφορο Εγώ μπροστά πίσω αυτός Τι μου λέει Παπά Ε παπά Έλα λέξη; Να κάνω καμιά ευχή Και για αυτόν που έχω μέσα μου Να τον ελεήσει ο Θεός Ε Τι ήταν να το πει ο ταλέπορος Παρευθείς τον το δαιμόνιο τον σηκώνει πάνω στον αέρα και τον βροντάει κάτω σαν χταπόδι. Τραντάχτηκε ο τόπος. Πάει ο τουρβάς, πάει ο σκούφος, πάει το μπαστούνι, πάνε όλα. Και σπάραζε. Άλλαξε η φωνή του και άρχισε το δαιμόνιο να φωνάζει με φωνή γυναικός. Σκάσε κασίδι, σκάσε σου είπα. Τι είναι αυτά που λες, τι έλεος, όχι έλεος, δεν θέλω έλεος, όχι. Τι έκανα να ζητώ έλεος. Είναι άδικος ο Θεός. Για μια μικρή αμαρτία, για μια υπερηφάνεια, με εξόριση από τη δόξα μου. Δεν φταίμε εμείς. Αυτός φταίει. Αυτός να μετανοήσει. Όχι εμείς. Μακριά από έλεος. Τον έπιασα πάλι, μη χτυπηθεί πουθενά και σκοτωθεί. Τον πέδεψε πολύ το δαιμόνιο και τον έκανε ράκος. Εγώ έφρηξα από τα λεγόμενα του δαίμονος. Σε λίγα λεπτά κατάλαβα διαπείρας όσα θα ήταν αδύνατο να καταλάβω διαβάζοντας περί από χιλιάδες βιβλία. Μετά συνήλθε, του φόρεσα τον σκούφο και συνεχίσαμε τον δρόμο μας προς το γέροντα. Τελικά φτάσαμε πάνω. Ο γέροντας τον δεχόταν και του μιλούσε πάντοτε με πολύ αγάπη. Και ήταν πάντα ήρεμο μαζί του. Προσήφθηκε το δε πολύ για τους δαιμονισμένους, διότι γνώριζε τι μαρτύριο υπέμεναν από τους δαίμονες και μας έλεγε «Εάν εμείς που τους έχουμε να απ' έξω παιδευόμεθα τόσον από τους λογισμούς και τα πάθη τι μαρτύριο υποφέρουν αυτοί οι δυστυχείς που τους έχουν μέρα νύχτα μέσα τους και κουνώντα το κεφάλι του λυπηρά συμπλήρωνε. Ίσως αυτοί περνούν την κόλασή τους εδώ όμως Αλλήμωνο είσαι εκείνου που δεν θα μετανοήσουν δια να τους παιδεύσει εύσπλαχνο Θεός με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο εις την ζωή. Και κατόπιν ανέφερε εάν βλέπεις άνθρωπον να μαρτάνει φανερά και να μην μετανοεί και να μην του συμβαίνει κανένα λυπηρών εις την παρούσα ζωή έως την ώρα του θανάτου του να γνωρίζεις ότι η εξέταση του ανθρωπου αυτού θα είναι χωρίς έλεος κατά την ώρα της κρίσεως. Και με τα λόγια αυτά του γέροντος, εμείς αρχίζαμε να βλέπουμε όλο ένα και συμπαθέστερα τον πειραζόμενο αδελφό. Εγώ μετά το γεύμα γύρισα πίσω στο καλυβάκι μου και ξέχασα τον πατέρα λέξου. Το βράδυ λοιπόν άρχισε την αγρυπνία μου έξω κατά το σύνηθες. Ξαφνικά, από το διπλανό ξεροκάλυβο, Άκουσα μια γυναίκα να φωνάζει. Ξαφνιάστηκα και αναρωτήθηκα. Πώς ήρθε γυναίκα στο άγιο Όρος. Μήπως ήρθε κανένα καΐκι. Δεν ήταν γυναίκα όμω. όμως. Ο πατήρ Αλέξιος ήταν. Στη βρανή ακολουθία δεν πήγε στην εκκλησία μαζί με τους πατέρες. Αλλά έμεινε στη καλύβα με το κομποσκίνη και φώναζε συνεχώς την ευχή. Και τον έψασα το δαιμόνιο και τσίριζε με γυναική φωνή. Σκάσε, σκάσε σου είπα, σκάσε, με έσκασες. Τι κάθεσαι εδώ έξω και γυρίζεις τα βράχια και μουρμουρίζεις, μπουρ, μπουρ, μπουρ, πήγαινε μέσα με τους άλλους και άφησε αυτό το μουρμουριτό πήγε να βοηθήσει τον γεροντά σου, τον άφησες μόνο τον άνθρωπο να διαβάζει. Δεν μπορεί να βγάζει την ακολουθία και έπιασες το κομπολόι, μπουρ, μπουρ, μπουρ, Τι λες και ξαναλέ, τα ίδια μέρα νύχτα και δεν με αφήνει στιγμή να ησυχάσω Με ζάλισες Με ζεμάτισες Με κες Δεν το καταλαβαίνεις Το δαιμόνιο ήταν με το κομποσχίνι Τον έκαιγε το όνομα του Ιησού Το πρωί ήρθε ο πατήρ Αλέξιος Και μου διηγήθηκε τι συνέβη το βράδυ Του είπα και εγώ τότε Το κομποσχίνι τον καίει Ε με το κομποσχίνι Συνέχισε και αφού έλαβε πύρα πόσο η ευχή καίει τον δαίμονα, φώναζε ο πατήρ Αλέξιος «Κύριε σου Χριστέ, ελαίσον με! Κύριε σου Χριστέ, ελαίσον με! Κύριε σου Χριστέ, ελαίσον με!» Και αντιβούσε ο τόπος. Και εκεί που τριγύριζε στα βράχια λέγοντας ακατάπαυσα την ευχή, ξαφνικά άλλαζε η φωνή του και άρχισε ο δαίμοντα δικά του. Και όταν περνούσε η ώρα του πειρασμού, Εκείνος πάλι την ευχή με το κομποσχήνι. Κύριε ο Χριστέ, ελέησον με. Είχε καταλάβει πολύ καλά αυτό που ο διάβολος νόμιζε ότι δεν μπορεί να καταλάβει. Και ήταν πόνος ψυχής, αλλά και μια ελπίδα να τον βλέπεις να υποφέρει, να αγωνίζεται, να υπομένει. Έμεινε καιρό μαζί μας και αρκετά βελτιωμένος έφυγε. Δεν τον ξαναείδαμε όμως. Ο Θεός γνωρίζει τι Απέγινε. Εδώ, αγαπητοί ακροατές, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Πρώτα ο Θεός, θα συνεχίσουμε και στην επομένη με τις διηγήσεις του γέροντος Εφραίμ, του φιλοθεήτου, για τον γέροντά του Ιωσήφ, τον Ισυχαστή και Σπηλεώτη, για τη ζωή τους στη νέα Σκήτη.